Λογικό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι να σχολιάζεται υλικό που μπορεί να ακουστεί. Παρά αυτά, το έργο του Πικάσο, στο οποίο θα αναφερθούμε σε αυτήν και στις λίγες επόμενες εκπομπές, είναι τόσο γνωστό ώστε μπορεί να ανακληθεί ακαριέα στον νου του Ακροατή. Συνεπώς, το ουσιώδες πρόβλημα μετατοπίζεται για να αναφερθούμε στο έργο του Πικάσο, θα αναφερθούμε στην πραγματικότητα στον πυρήνα της νεωτερικότητας. Και μόνο λοιπόν το γεγονός ότι θέτουμε ως πλαίσιο ή ως φόντο των όσων έχουμε να πούμε τη νεωτερικότητα, αρκεί για να αναζοπυρώσει τη θεμελιακή φοβία που αποτελεί και τον σκληρό πυρήνα της νεωτερικότητας τη φοβία απέναντι στις ιντε φίξ, που πρέπει υποτίθεται να συνοδεύει την καλλιτεχνική ή θεωρητική εργασία μας, όπως ο ιντε συνοδεύει τον οβελίξ. Ας το κοινότοπο. το κοινό τοπο, το παραδεκτό. Αυτό το πρόσταγμα ακούγεται πάντοτε όταν κινείται προς νέα, αενάως νέα παιδεία, η avant-garde Αλλά αυτό το πρόσταγμα είναι απ' την άλλη όψη του το κατεξοχήν κλείσε Και αξίζει να σκεφτούμε ξανά αν οι τελευταίοι ήρωες του Φλομπέρ, οι Μπουβάρ και Πεκισέ, είναι βλάκες ω αστοί ή ω ακραίοι μοντερνιστέ που οδηγούν έναν ολόκληρο κόσμο στο όριο της αναπόφευκτης λογικής αντίφασης. Αρχίζουν να αντιγράφουν. Έτσι τελειώνει το έργο. Αρχίζουν να αντιγράφουν. Και γιατί θα πρέπει να προϋποθέσουμε ότι τα πρωτότυπα τα οποία έχουν προοφθαλμόν αποκλείεται να είναι το μοντουλόρα, ας πούμε, του Λεκορμπιζιέ. Ή η κρίνη του Ντισάν. Ή, στο άλλο άκρο, ο αντιειδήπος, των Τελέζ και Γκαταρή. Αρχίζουν να αντιγράφουν. Γιατί είναι το μόνο πρωτότυπο πράγμα που απέμεινε να κάνουν. Έτσι, προσυπογράφουν τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του μοντερνισμού. Δηλαδή, τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της νεωτερικότητας στο διαχωρισμένο, αισθητικοποιημένο αποκορύφωμά τη. Για να μην προσυπογραφεί, για να αναιρεθεί μάλιστα αυτή η ληξιαρχική πράξη, θα πρέπει να χαραχτεί μια πιο σύνθετη στρατηγική απέναντι στο κοινότοπο. Άλλη γραμμία μίνης απέναντι στο postmodern, δηλαδή στην αισθητικοποιημένη αλλά μαύρη κατάμαυρη αντίδραση. Η αναδιαχείριση του κοινότοπου είναι η μόνη λύση που έχουμε. Απ' αυτήν προπάντων την άποψη δεν είναι ακισμός, αλλά είναι ζήτημα ουσίας το να μην φοβηθούμε, εφόσον αποφασίζουμε να αναζητήσουμε τις περιπέτειες της εικόνας του σώματος εντός των ορίων, και υπό την πίεση της νεωτερικότητας. Να εστιάσουμε στη δουλειά του Πικάσο. Τι πιο κοινότοπο από το να διαλέγεις τον Πικάσο. Έτσι δεν είναι. Κι όμως, ο Πικάσο είναι ο πιο μεγάλος ζωγράφος του μοντερνισμού. Να κάτι απόλυτα κινότοπο και να κάτι απολύτω αληθές επίσης. Αυτός ο δονζουανικός ζωγράφος κατακτώντα και αμέσως εγκαταλείποντας παιδεία, που το καθένα τους θα εγκλώβιζε διαπαντός οποιονδήποτε άλλο ζωγράφο, ώσπου να του παραδώσει το μυστικό του, φαίνεται να συνερεί, με στη μεταλλασσόμενη εργασία του, την περιπέτεια της νεωτερικότητας, την περιπέτεια του σώματος, συνεπώ. αφού η νεωτερικότητα ξεκινάει με μια αλλαγή της αντίληψή μα για το σώμα. Και ο Πικάσο ζωγραφίζει έμωνα ψυχαναγκαστικά διαβίου ανθρώπινα σώματα. Και έτσι, η προσεκτική ανοίγνευση της δουλειάς του, που φαίνεται να τη συγκροτούν με τα βάσεις, κάθε άλλωστε βλέπει αυτό ακριβώς το όνειρο, η προσεκτική ανίγνευση της δουλειάς του μας οδηγεί πέραν του προγραμματικού υποτίθεται διαχωρισμού, πέραν της διαχωρισμένη αισθητική. Καταλήγουμε να μελετάμε σε τελική ανάλυση ένα ντοκουμέντο σαν αυτά που μελετούσε επί ώρες και χρόνια στη βιβλιοθήκη του Λονδίνου ο Μάρξ. Αυτή τη φορά όμως το ντοκουμέντο αφορά στο σώμα. Αφορά στο σώμα μέσω της εικόνας του. Το ότι λέμε «για δες, ένας Πικάσο, όποια σελίδα αυτού του ντοκουμέντου και να χαζεύουμε, στο μουσείο ή σε μεταξοτυπία ή και σε διαφήμιση ακόμη», το ότι το στήλεινο ζωγράφου δεν καταραίει υπό το βάρος του ντοκουμέντου, δηλαδή υπό το βάρος της άρσης του διαχωρισμού, αλλά αποτελεί αντιθέτως την άλλη όψη αυτού του ντοκουμέντου, σαν να έτειναν οι άνθρωποι να μοιάσουν στα πορτρέτα του είναι η έσχατη απόδειξη. Τι άλλο εννοούμε όταν λέμε πως κάποιο ζωγράφος είναι μεγάλος. Ας δούμε τώρα αν μπορούμε να προσκομίσουμε κάποια τεκμήρια βάσει των οποίων θα ήταν δυνατό να επαληθεύσουμε όσα ω τώρα ισχυριστήκαμε. Αλλά πριν τα προσκομίσουμε... Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όσο γίνεται το έδαφος τη ίδια τη έννοια τη μοντερνητέ, τη ίδια τη έννοια τη νεωτερικότητα εν συνόλου. Πού ακριβώς, σε ποια χρονική στιγμή μπορούμε να εντοπίσουμε αυτό το κατόφλι πέρα από το οποίο εισχωρούμε στην εσωτερικότητα; Η πιο συνετή απάντηση θα ήταν οπουδήποτε ανάμεσα στα μέσα του 13ου και του 19 ου αιώνα, εξαρτάται από το κριτήριο. Αν η νεωτερικότητα είναι η έκβαση, ας το πούμε έτσι, μιας διαδικασίας εκοσμίκευσης, το πανεπιστήμιο της Ορβόνης γύρω στα 1270 είναι το αληθινό κατόφλι. Αλλά ένας σοβαρός μαξιστή θα δίσταζε να μιλήσει για καπιταλισμό ήδη τότε. Και αν δεν μιλήσουμε για καπιταλισμό, η περιβόητη νεωτερικότητα είναι ένα νόμισμα χωρίς αξία, που απλώς κουδουνίζει όταν το ρίξουμε στον πάγκο. Απ' την άλλη μεριά, το εξίσου περιβόητο σχήμα βάσει επικοδόμημα σε τελευταία ανάλυση δεν είναι άχρηστο, έχει χάσει όμως προπολού την αρχική ανελαστικότητά του. Και ο φουκό συνετέλεσε τα μέγιστα σε αυτό. Και έτσι αρχίζει η διολίσθηση. Ίσως η νεωτερικότητα ξεκινάει όταν το σύμπαν ποσοτικοποιείται, όπως λέει ο Κοϊρέ. Άρα κάπου ανάμεσα στο Γαλιλαίο και στον Έφτονα, όταν μπαίνουμε σε ένα μετρήσιμο κόσμο. Ίσως πάλι ξεκινάει όταν διατυπώνεται πια η θεωρία του φυσικού δικαίου. Ή ξεκινάει όταν χαράσσονται επιτέλους σοβαροί χάρτες ανατομίας. Το πειραματικό υλικό, θα πούν άλλοι, να τη διαφοροποιεί τον νεότερο κόσμο από ό,τι προηγήθηκε. Ώστε, από τον Σπινόζα, που μελετάει τα ανθρώπινα πάθη σαν γεωμετρικές ασκήσεις, μέχρι τον Χιούμ, που προτείνει πειράματα με αντικείμενο την ανθρώπινη νόηση, η γραμμή είναι αδιάσπαστη. Αλλά η ιδέα της βαρύτητας είναι μια διαστητική σύλληψη και η σύλληψη του ατόμου ω νομικού υποκειμένου προαπαιτεί μιαν άρση της υλικότητα. Ο Φουκώ σωστά παρατήρησε ότι για νεωτερικότητα μπορούμε να μιλάμε όταν εγκαταλείπονται πια τα δημόσια βασανιστήρια. Η γκυλοτίνα θα καρατομεί με τον ελάχιστο πόνο στον ελάχιστο χρόνο καθε αυτό το νομικό υποκείμενο. Που ίσως, λέει ο Αντώρνο, υπάρχει κιόλας κρυμμένο στην ιδέα του Λάιμνιτς να μοναδολογεί. Εξού και την ίδια εποχή κάποιοι κατεβάζουν την ιδέα του ατομικού κελιού. Κι άλλο πάλι, όλα αυτά θα τα κατέτασε στην προϊστορία της νεωτερικότητας, σε μια μακρά διάρκεια αργόσυρτων και ατελών μετασχηματισμών. Η αληθινή μουσα του Μποντλέρ θα έλεγε αυτό ο εραστής των τετελεσμένων και ορατών πια στην πληρότητά τους μετασχηματισμών, είναι κάθε νέα υφαντουργική μηχανή, που όντως έχει πάντοτε θηλυκό όνομα. Γιατί η νεωτερικότητα είναι ορατή όταν πια, μέσα στους ατμούς των τρένων, εμφανίζεται ως διαχωρισμένη μοντερνετέ και με τον ίδιο ελιχμό αποκρύπτει τη ζωφερή πραγματικότητά της. Η φεβγαλέα μόδα και ο δανδισμό και τα άνθη του κακού, και η χρωματική μετατονισμή του Λαφόργκ, και η ζωγραφισμένη Ολυμπία, και η θαμποτική θρυψαλιασμένη μουσική θάλασσα, όλα αυτά είναι παράγωγα του διαχωρισμού, που θεωρείται δεδομένος ήδη στα μέσα του 17ου αιώνα, όμως τώρα πια, έναν αιώνα αργότερα, ξέρουμε και τι συνενώνει. Θα το δει ο Engels στο Μάντσέστερ, και ένα συνονθήλευμα, Μπλακίνστορν, Μποέμ και απόβλητον που απλώς ζητάνε να καταργηθεί ο φόρος στο φτηνό κρασί, θα αρχίσει να εξηφαίνει συνωμοσίες, φυλάδια, ταραχές. Ώστε η γραμμή από τους Σαν Κιλότ ω την κομμούνα είναι επίσης αδιάσπαστη. Μια έμπρακτη κριτική του διαχωρισμού που εγγράφεται στην εωτερικότητα και με την ίδια κίνηση κλονίζει τα θεμελιά τη. Οπότε, οπότε είναι προτιμότερο να ψάξουμε για γραμμές και όχι για κατόφλια. Για διοίκουσες ιδέες, για αιμονές και επίσης για έναν τόπο όπου οι γραμμές αυτές τέμνονται. Και εν τη αυτή περιπτώση το σώμα, το ανθρώπινο σώμα φαίνεται να συνερεί όλες τις περιπέτειες και πότε να σβήνει μες την εικονικότητά του όσο του καταλήξει να γίνει το θέαμά του πότε να λάμπει με στην ανακτημένη υλικότητά του, που όμω δεν είναι πάντα θριαμβική, ο μετρήσιμο χρόνο και η βαρύτητα την μετασχηματίζουν, σχεδόν την κλέβουν, έτσι που να ξαναμένουμε με διασπαρμένε εικόνε, καθώ μέσω τη αλωτρίωση το όλον, όπω τα λέγει ο Αντόρνο, κατά οριστικά αναλυθέ.